Ναι. Παρακαλώ. Τον Αποστολή. Εγώ είμαι. Γεια σου, Αποστολή. Σου. Τι σου έκανε ο Μητσοτάκη και συνέχεια το έχει βάλει μαζί του. Εμένα ή σε όλου μα. Ο... Θε να πω αναλυτικά, να αρχίσω, βγαίνει η εφημερίδα ναι. ολόκληρη. Όχι, πόλεμο, τι σου έχει κάνει ο άνθρωπο. Τι σου έχει κάνει. Αντιθέτω, προσπαθεί με κάθε τρόπο και με τα νίκια και με αυτό να μα γιώξει από τα σπίτια μα, να μα γυρίσει στα χωριά μα, να μην έχουμε δουλίτσε, να γυρίσουμε στη φύση. Τι σου έχει κάνει ο άνθρωπο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Θε να μιλήσω για την κατάσταση των χωριών, οπότε. Ναι. Που τα έχει φτάσει. Μάλιστα. <ΣΠΟ> Ω βαίω. Σου λέει τι, όλοι μαζευτήκατε σε αυτή την πόλη, εμείς... Σωστό, όχι τίποτα <συλίδη> άλλο, δεν ξεχωρίζουν οι αστεί με τόσο βλαχάδερά που χρήμαζευτείτε <συλίδη> <συλίδη> πέρα. Σου <συλίδη> λέει, να σου πω τι σε κάδερε μαλακά εσύ εδώ Το Νίκη, η δουλειά, εγώ έχω τα σπίτια μου, τις βίλες μου, τα κότερα μου. Α, <συλίδη> έχεις κότερα, <συλίδη> ελικόπτερα, ελικόπτερα, ε. Θέλω κότερα, ελικόπτερα, θέλω οικόπεδα, γούστα άκουπα, έχω γούστα άκου Ο Μητσοτάκη. Α, ah, ο Μητσοτάκη, να. Εσύ τη δουλειά έχει εδώ πέρα. Σύγχρονο, βγήκε ο μαλλόντα Ναι, σωστό. Δημιουργεί μια μιζέρια. Και, και στην από εικόνα το... και μόνο, εγώ συμφωνώ τώρα. Μπλέκε η πλεμπάκια, δηλαδή αυτοί που έλεγε και ο Σκυλακάκη που είναι φτωχοί και έχουν αυτοκίνητο, ας πούμε. α πούμε. Από το χάνι δεν έχουν αυτοκίνητο. Πώ το κάνουμε. Μπλέκουμε όλοι <στοκίνη> μαζί στην ίδια κίνηση με του φτωχού. Λοιπόν, τον Πούλο. Εγώ συμφωνώ Μαι, στην είπε, προσέγγιση. Και, σου λέει ο άνθρωπο, κάντε λίγο οικονομία. Κάντε οικονομία και αν δουλέψετε με υπομονή, δεν μπορέσω εγώ να τα πάω τα παιδιά μου στο Χάρβατ. Εγώ συμφωνώ στην προσέγγ Τα δικά σου είναι φοχάδες, τα δικά μου τώρα.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 Το ξέρω, Μαρινάκη, αλλιώς δεν θα συζητούσαμε. Αποστολή μου θέλω να σου πω γιατί δεν παίρνω συχνά εγώ ούτε θα πάρω πάλι τους συχαίνομαι όλους να πάνε στα κομμάτια και στο να Αγίριστο όλοι είναι για να την καρέκλα και για να φάνε και μόνο από μας Αποστολή μου βάλε μου αυτό το τραγούδι που μου αρέσει πολύ του μιλιόκατο είχατε βάλει σε σακού μπορεί να μην παίρνω ποιο Αλλά σα ακούω. Το σπίτι στο κακοσάλεση Το σπίτι του κακοσάλεση Δεν μ' να γερνώ Κάνε και βοβαρε να γεννούλα ρεματιό. Όχι, καυτή που κάποτε θα μα πούνε και. Δεν χορτένε θα τα ακούτε. Α, αυτό. Τώρα είμαστε εδώ στο κάποτε είμαστε. Αυτό κύριε αποστολή μου, όλα τα υποδηλώνει όλα τα κάτω τα πάντα του. Να δείτε που καβότε να μα πούνε και μαλάκε Τι είμαστε! Μαλάκετε! Τι είμαστε! Μαλάκετε! Να δεις που καπότε θα μας πούνε και χαζούς Σε αγαπώ και ας μην παίρνω το τηλέφωνο Α, εξ αποστάσεις η αγάπη σας, δεν πειράζει Να είσαι καλά αγόρη μου mm, Κι εσείς Αλλά βάζε μου το μιλίο κάπου και που; γιατί Να μην το ατανα... ξεχνάμε, να το πει θυμίσεις Αντά την αλήθεια από σ' μου Να δει που καπότε θα μας πούνε και μαλάκε Ε και, εγώ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 Έλα, ρε. Έλα Τώρα βρήκε να γίνει φίρμα ρε! Ρε οπουρτιουνιστή! Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει μάρκα. Τώρα να σε. Λένε όλα τα κανάλια. Ήταν πολλά τα λεφτά, τι να Και εσύ ρε, μαλά και εσύ. Είπαμε να μείνει ένα στο μαγάρι, δηλαδή και εσύ εκεί πήγε. Ήταν πάρα πολλά τα λεφτά. Ωραία. Δεν είχα περιθώριο. Και τώρα πούμε μετά, μετά πούμε. Μεγά πάμε. Μετά κυκλοφόρημαι την Πόρσε που μου πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ. Α, έτσι. Μερσεντέ, Μερσεντέ το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, καγιάν μου πήρε. Μου πήρε. Όσοι έχετε Πόρσε, καγιάν ρε, αδονη πω. για να μην γκη. <Σελ>.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 Αφήνω χρόνια να σε πάρω, δεν τα έχω καταφέρει. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν και λίγο νευρική, άγχωμένη. Αλλά είστε μεγάλη παρηγοριά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα κάνετε. Και ελπίζω με το καλό του χρόνου, άμα ξανά το στο φεστιβάλ, να είμαι και εγώ εκεί και να σα καμαρώσω. Περίμενε, για ποιο φεστιβάλ μιλάμε. Τις κλέψει. Τα πακέτα Marshall, τα ξέρει. Α, και τα πακέτα Ντελόρδα. Ναι, πολλά πακέτα Μα είχε κόψει Λόρδα, ήταν τα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 Στου βουνού. Καταλαβαί. Και μετά και Πριν πεθάνει ο άνθρωπος Μακάρτι; Πέρα, απόστολε, από αυτά που κανένα είναι όλη αυτό δεν είναι κανένα ένοχο. Από πού, από πού κρατάει αυτό. Από εδώ, ένα μηδέν. Α μην μου κάνει τα Προστά, Από Πού κρατάει, ξέρει. Από το πρώτο δικό δικαστήριο. Που έγινε το 1827. όλα τα λεφτά. Και μετά Αυτοί Δεν θέλω να την κουβέντα, Αλλά την Jenny από το MTV θυμάσαι. Ε, δει? Η Jenny από το MTV τι θυμάσαι; <laughs> Άλλη αυτή, ρε, Ακουστά! Τι Εκεί είχε πέει. πάει με ακαρθισμό σύννεφο. Ναι, εντάξει, ωραίο. Με τα δύο. <ΣΣΣ> <ΣΣ> Έλα, Αποστολή μου. Έλα. Καλημέρα, Αγόρι που ρε, σε ευχαριστήρι κανέ προφή, και μπροστά μπροστά, ρε. Το κοριτσάκι το σακάτρεψε το καημένο, ρε. Άστο να τραγουδήσει, ρε. Ήλες <ΣΣ> τέτοια, δημιουργούνται λάθος εντυπώσεις. Έλα, Μορ Άρε, Τόλη μου, Άρε, τόλη μου. Ετυμολογέ μου, ο καλύτερο από έχει γίνει. Είδεσαι, όσο δεν κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ, πόσο αγαπημένοι είμαστε. Και πάλι σου λέει την αλήθεια στην αγαπάτα. Για το ΣΥΡΙΖΑ και για όλου. Την αλήθεια την έλεγε. Δεν ήθελε να την ακούσω όμω την αλήθεια. Ε, εγώ λέει στην δική σου λέξη. Ούτε κέρδο έχω το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε έχω κανένα, να το έχει φτιάξει κάπου. Απλούστατα, τα όλου του άλλου το μόνο που ξεχωρίζει ό είναι αυτό. Γιατί μια στιγμή δεν έχει πω τη μια δεκάρα. <Δελθυνή> δεύτερο θέλω να σου πω για τον κουμπού που λέει ότι με λέει επιστήμονα, λέει ιστορικό. Ναι, ναι, επιπέδου κύμοντα είναι αυτό επισύνη. Ναι, ναι, και είπε αυτά που είπε ότι να μην κουδίνω με αυξήσει.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 Ξέρεις τι λένε. Ο Ροδρακουμές έρχεται. Είδα στις είδε στην Αμερική. Εκατοντάδες πνιγμένοι. Τώρα πες στη Βουλγαρία ξαφνικά θα ακούσει για την Βουλγαρία. Όταν έχεις μεγάλο πληθωρισμό, μειώνεις το εισόδημα για να σταματήσεις η ζήτηση και να ξαναπέσεις το λιμές. Έτσι δουλεύει η οικονομία. Όταν... Άντε ο πληροτιρισμό στο το κεφάλαιο. ακριβό το ψωμί, ακριβό το καύσιμο, ακριβό το ενίκιο, έτσι δεν είναι. Ήμει ναι, ναι. τα ποσοστά τη κυβέρνηση για να μπορέσει να δείξει. Είναι πάρα πολύ απλό άδωνη διογιάζει. Αβοηθάει τον πληθορισμό. Αυτό το πιστεύω κι εγώ. Για να μπορέσει να δείξει απλά οχι τίποτα άλλο. Για να μπορέσει να δει. Να σου πω, διάβαζα σήμερα μια αφίσα του Κουκουέ σε μια κολόνα και έλεγε να μην στείλει μαύριο το ζωνάρει. Γενική απεργία νομίζω 9 Νοεμβρίου. Νομίζω σαν τα ταξιτίδες σκονομάμε στις απεργίες, αλλά νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε και εμείς απεργία, να μην δουλέψει ούτε ταξί. Και η πρόταση, η δικιά μου, είναι και λίγο εξτρίμη, να κατεβάσουμε και 5.000 απ' τα 15.000 στην Ομόνια, να μπλοκάρει το σύμπαν. Για να δούμε. Έλα, αποστολή. Έλα. Θυμάσαι, τώρα που βγάλατε το βιντεάκι με το... Ο Μπάτσο που χτύπαγε τον Αμερικανό επειδή τραύγει βιντεάκι Δημιουργήθηκα του Σαμάν που έσπαγε ένα μάξι στο καλυβά και λέει Γιατί δεν του λέει σπάς το αυτοκίνητο που λέει επειδή είχε αθνιαϊκές πινακίδες Και λέει εκεί; δεν καταλαβαίνεις λέει, επειδή είχε αθνιαϊκές πινακίδες Τι κάνετε εδώ, να εσείς, λέει Τι αυτό μου τι ήταν Έγινε, να σε, ήταν, Έγινε. <laughs> να, σε <laughs> καλά. <laughs> αυτό, ε. Ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστώ. το ξέρω. <χωλή>. Ε, καμιά αγκαλιά της, μου η αγκαλιά του όταν ξημερώνει. δεις βασκαλίτσα ρε μαλά, και με. Τι θες τι τι Εγώ φοβάμαι μην την έχουμε χάσει από το Λες, Ρε μαλάκα Βάρεσε το και ξέρω Πολύ άδικες. Μη σε σε